Κάνετε έτσι. Καλά. Είπαμε, ξύπαμε ρε παιδάκι μου τώρα. Το Μην εκου... να... κολλήματα που έχει ο κόσμος, δεν αντέχω. Μην ασυνευρίζεσαι. Είστε να... μίζεροι. Είστε... Βγείτε λίγο έξω ρε. Ποιος σας είπε να κάτσετε μέσα. Λοιπόν επειδή τα πράγματα πάνε πολύ καλά και θα αρχίσουν ξε, σιγά σιγά όλες τις δραστηριότητες ε, Πολύ, πολύ, κόλο δεν θα βάζουμε μέσα τώρα ε, Κόλο. Ε, δηλαδή, ε, δηλαδή σε κρατήσανε χρόνο χρονομέσας, τώρα σου λένε βγες έξω Αλλά δεν ε, σου δίνει και λεφτά για να βγει. Εντάξει εννοείται, δεν, δεν τα χρειαζόμαστε γιατί τι να τα κάνεις Τώρα που θα αρθεί η απαγόρευση στο ψάρεμα Το πρώτο ψάρι που θα βγάλω δεν θα το φάω Θα το βάλω στο του Άδωνη Γιατί? Ε, για να μα θυμάται. Τι, γιατί. γιατί έχει πει τέτοιο κάθε εβδομάδα από τον Ιανουάριο λέει θα γίνει άρση και θα γίνει άρση. Συγχωρείτε με τον κόσμο. Θα το αφιερώσω. Τροπή κύριε, ντροπή. Ευχαριστώ. Είναι λάθο αυτό που λέτε. Γεια σα. Έλαβε καλημέρα ρε, τι είναι αυτό. Ρε. Όλοι έξω από τα σπίτια πρέπει να είμαστε. Μόνο κλεισμένο πρέπει να είναι ο κούλιδρε. Ακούω τι έμαθα προωλή. Ο κούλι και τον κούλι είναι τώρα όλα αυτά. Για να μπορεί να, να πηγαίνει μόλι. ελεύθερα να κάνει τι εκδρομέ. No, Να τι έμαθε που έχει και είδηση, κάποιο σου, σου δίνει, σε σένα, τι έμαθες, τι σου να δίνει να... και όλα εσένα. Να μάθει, Για πε τι έμαθε, Πώ σου δίνει και τι πληροφορίε να... εσένα. δει έναν άνθρωπο ο οποίο τα έχει εκατοντάδε φτωχοί άνθρωποι, πίεσε στο μαγαζί του εδώ στην Αφιάλλη και αρρώστησε. Πήγε ο Κούλη Τανφιάλλη, Βρε δεν τρέπει να δει τσι ψέματα. Το κόλλησε με κορονοϊό, Το λαό. Καλά, καλά, καλά, καλά. Μπράβο, το βρήκε. Πολύ καλό, πετυχημένο. Καλή πληροφόρηση έχει. Θα τον! ο Κούλη Τανφιάλλη, δεν θα πήγαινε ο Κούλη πάζουμε με τα μυαλά σου. Ναι. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Καρτί για την εκπομπή σα. Ευχαριστούμε πολύ. Το καταδύγμαν, εδώ, πάει, πείτε μου. Και θέλω να συμβάνω και εγώ λίγο για την εκπομπή σα. Συλπάτε κάτι, συμβάλετε. Για την ώρα του λαού. Αχά. Θέλω να παίρσετε πέτσι με την πρώτη ευκαιρία τη εκλογέ που θα σα κάνω. Θα μα κάνετε και... δηλώσει, βαρίγου. Μπορώ. Πείτε τη αλλαγή σα ναι. Ευχαριστώ. Μιλήστε λίγο πιο όμορφη. Είμαι ασικό 30 χρόνια. Και λίγα είπα τότε. Λέγε, Πάτσο, λέγε. Ε, και τι προάλλε ένα στην άνθρωπο με περισσότερα χρόνια. Από μένα μου άνοιξε τα μάτια Το κάνατε, κάνατε επιτέλου τον έρωτα Όχι μου είπε και δεν μου είπε το εξή. Λέει να ξέρεις παιδί μου λέει, Το ξύλο στο αριστερό δεν πήγε ποτέ χαμένο στο Και περιμένω να σας δω τα μούτρα Στον μπάτσο, δε, στο μπάτσο δεν είπε Πέξω, πέξω τώρα αυτό και θα το βρούμε Στον μπάτσο δεν είπε αν πήγε χαμένο ή όχι Έκλεισε μπάτσο και κότα αποκλείεται Είστε ρε Απόστολε. Εδώ. Τι κάνεις Καλά. Χαίρομαι που σου μιλάω. Με καιρό να μιλήσουμε. Ναι. Ρε Βιναράκη. Τι. Τώρα με αυτά τα οποία γίνονται έχω δυσανασχετήσει. Έλα, ηρέμηση. Έλα, δεν πειράζει. Έχω θυμό. Έλα Νιώθω με το κανομάκι. Αλήθεια σου λέω. Νιώθω ότι θέλω να, να δειροκόσμορ, φίλε. Ξέρω εγώ, να πιστέψω με του μπάτσου. Μην είσαι. Να πάω. Σε, σε παρακαλώ, Έλα, βρε, αγάπη μου. Γιατί. Ε, κείτε, αργά, Έλα. Ό, Αγκαλίτσα δεν έχει. Αγκαλίτσα, έλα, έλα, έλα, έλα, σε παρακαλώ. <laughs> <laughs> Μην μεγαλώνει το μίσο. <μίσος> το μίσο μεγαλώνει και δεν είναι καλό. Τι είναι αυτό. Η μπάτση αδέρφια είναι αδέρφια μα και εμεί αδερφό. Συγγνώμη. Ναι. κάπου καλά το πα, να σου πω την αλήθεια. Απλά να ξέρει κάτι, έχω βαρεθεί η μου το να είμαι, να είμαι τόσο μαλακά, δεν Μην βαριέσαι, πάρε βάλει... λίγο survivor που έχει σα πέν. Σέλα. Α, για πε, είδε κάτι καλότερο τελευταία. Τίποτα. Όταν το ρε γκόμενε δεν έχει μέσα. Δεν έχει. Ε, εντάξει, και ξένα πούσε κατά, γι' αυτό που μπορώ να καταλάβω. Τσάπα, τσάπα. Γιατί... Τσί, τι θα πω. Θα παζώσει πια. Να παζώσει μια, δύο, τρει πόσε. Εντάξει, υπάρχουν και ωρα γόρια. Περίπου μου δεν έχει. Έκατε να πάει. όλα, εσείς, τίποτα. Θε Χωρί λόγο εκπομπή, χωρί λόγο εκπομπή. Πάντω εσεί που έχετε λόγο, θέλω mm. να σου πω ότι αντί για Survivor και να, να, να υπάρχει κάτι να μα αριθίζει. Υπάρχει και ο άνθω να μα αριθίζει. Αρεθεί με τον άδωνη. Ε, με δευτέ για τα πείτσιαση <laughs> μετά. Κάθονο μαλάρα να αισθητή. Τι να κάνετε ρεφίλε σύντοκε μέχρι πέντε είναι σχέση και κυραμαριά να μπεστε. Προφέσορ Κάπα Αύλα. Μέχρι πέντε είναι σχέσει. Κυρία Μαριάννα, best τόφ. Τι είναι αυτά, γιατί να μην κάνουμε και άδεντ, μπες τόφ. Να γυρίσει πορνό, φίλε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για τον ελληνικό λαό. Η κατάπτια σα έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Ε. Λέω, σου βγείτε έξω. Το όχι. λέει η κυβέρνηση. Βγείτε έξω. Βγείτε έξω για να ξελαμπικάρετε. Δεν γίνεται. Έχει πάει η μαλακία σύνδεφο. Να, αυτά λε. Γι' αυτό Ένα λέει και η κυβέρνηση βγείτε έξω. Να μειωθεί κάπω η μαλακία. Αγεία. Μα ένα χρόνο με στο σπίτι κατεβάσαμε τη φωτογραφία τη Παμελάτη σου που τη το κάραμε και βάλαμε του άδων. Ένα Τι χρόνο με στο κάνουμε. σπίτι έχετε τα μέχρι και τα γύψει από μέσα στο ανάγλυφο. Μάστορε γίναμε, μάστορε άνθρωπε μου, Άρχοντά μου. Μούφτιαξε, μου έρχεσαι μου το κέφι, έλα τα φίλια μου. Η Ελένη Λουκά είμαι. Καλώ τα μάτια μα τα δυο, δεν ψόφισε. Α, και, ε, γιατί πότε άκουσε πάλι ότι πέθανα. Κάπου τ' άκουσα.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 καλά, πρέπει, είσαι πάνω σύννεφο Σου λέω, ε, ο κόσμος έχει φύγει απ' το Θεοπαγκός Εσύ δεν, δεν δε έχει φύγει χώρα, Δεν βλέπεις τι γίνεται, χαμός Κλεψιές, δολοφονίες, ο πατέρας, τη μάνα, το, τα παιδιά σκουτών τον τον πατέρα Χαμός, αυτό που γίνεται δεν έχει καν γίνει Α, δεν ποτέ Ο κατανάς πάει από το κακό στο χειρότερο Το τραγούδι το LT Diablo εσύ, το έχεις δε ακούσει είσαι, δε φύγει. Δε φύγει δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία, αποστόλη Να σου πω, μωρί Τορία του Σατανάκι, είτε... τώρα κι εσύ. Ο σατανάς, Ήσουν εις, να που να σε κλείσει και νά, μέσα νά, τώρα, στο σπίτι. Να σου πω Ένα λίγο, το, το τραγούδι το, Diablo, το <Σεμφι> <ΣΣΣ> Ελ το έχει ακούσει; Ελ Σατανικό δυνατόν. Νροπή του για αυτό το σατανικό τραγούδι! Ενημερωμένοι, ωστόσο, τη Eurovision, ε? την Γόνα. Από πίσω. Βλέπει, η Eurovision είναι μια ε, σατανική εκδήλωση. Το Πάσχα του διαβόλου είναι η Eurovision. Τον Μητροπολίτη αυτό το Κύπριο το μόρφου, τον συμπαθείς. Βέβαια, είναι αγωνιστή. Αλλήμω. Τι λέτε. Το Όλοι οι αγωνιστέ με την ευκαιρία των 200 ετών, λέω να σα να... μαζέψουμε σε ένα να... ίδρυμα. ίδρυμα. οι, οι τραγουδιστέ επιτοποιεί είναι τα όργανα του διαβόλου. Δεν βλέπει τι γίνεται τώρα. Έχει. κάνει ποτέ τον έρωτα με σκηνοθέτη, γνωστό! Μπρε τι βλακίε, Λεσνετ, τι ανομαλίε, Λεσνετ. Τι... Γιατί είναι ανομαλίο, Τι λέτε. Όχι, τώρα ενήλικη, δεν λέω. Μα τι βλακίε, Λεσνετ, με προσβάλει, δεν προσβάλλει. Σε προσβάλω επειδή ποτέ έχει κάνει τον έρωτα είναι. ή με το σκηνοθέτη. Ρε... Φώναζα, δικαιώνομαι, φώναζα ότι όλη η ισοπίθρα που δισεσταθεί του διαβόλου. Και πράγματι δικαιώνομαι, βλέπει τι γίνεται. Ομοφυλόφιλοι γκέι, οι γκέι μα κυβερνάνε. Ε, μόνο μα κυβερνάνε, τα οι παιδιά μα. Είναι άρρωστοι ανώμαλοι. Δεν γεννιούνται έτσι, Εσύ καμία ανομαλία Σα δεν έχει κάνει. Τι? Δεν έχει κάνει καμία ανομαλία. Βρέ, είσαι για... για τον τάχτηρντή. Αυτά που λε είναι σατανικά ντροπή. Εντάξει, ντρέπομαι. Ντρέπομαι και χώρα από τη συζήτηση. Γεια!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 να είναι πια αυτά που παραπονιέται, να που μας περνάς για είναι ήδη Τι; Πια πιο; Αυτό με την ζήτησε τον, τον βασάνη σαν και μαλακή. Λέει πράγμα τα οποία δεν στέκουν εδώ στόλα. Δεν τα βγάζει και μα κάνει όλου του ηλίδιου. Το ενδεχόμενο να στέκουν, το έχει σκεφτεί. Κοιτάξτε, δεν δουλεύει εμένα. Μα τι να κάνω, δεν μπορώ. Είλακη ένα έχει ένα όριο πια. Εντάξει, την αντέχο, έχω, βλέπεισα μου θεκτικό, με πατάσ κάτω. Πόσο. Πώ η μαλακεί να αντέξω. Δεν, και δεν είσαι και πρώτο σήμερα. Δηλαδή με κατατάζε την μεταξύ αυτών, έτσι. Ναι, Σόρι ε! Κοιτάξε. Αλλά να πω την αλήθεια να μην κρινή μόνο σου το έκανε. <laughs> Uy. Vamos, sale ya su. Να σου πω, είστε δημοσιογράφοι και λέτε ανακρίβειε. Άι, εσύ τι ημωρεί που είμαστε εμεί δημοσιογράφοι. Λοιπόν, εχθέ στην εκπομπή τη Πέμπτη, είπε ο Θήμιο ότι ο τροχοπάτσο έξω από τη Βουλή. Μπήκε σε α, γραφείο. Έδει. Όχι, έβρισε τον Ντελβερά που. Τον, τον αυτό τη μάρτυρα, ναι. Ναι, και του έκοψε κλίση. Δεν του έκοψε. Δεν του έκοψε κλίση, γιατί αν του έκοψε κλίση, θα κρατούσε αναγκαστικά και τα στοιχεία του. Α, τον. Ε, μόνο επίπληξη ήταν. Ε? Ναι, τον έβρισε και του είπε, Σίκο, εξαφανίσου από εδώ, για να μην υπάρχει μάρτυρα. Ναι, ότι τι μάρτυρας να υπάρχει. Καταρχά μιλάμε για ένα συμβάν 7 δευτερολέπτων. Ναι. Mm -hmm. Τόσο έδειξε η κάμερα, τόσο έγινε. Άρα, μετά αφού κόπηκε και δεν υπάρχει στην κάμερα κάτι άλλο, δεν ισχύει συμβάν. Γιατί δεν μας δίνουν κατησύνηση. Γιατί μετά είναι, είναι η συγκάλυψη. Μητώ. Κατάλαβες, δεν είναι το τροχαίο. Για να λένε οι όλες ότι έτρεχε το παιδί. Ακριβώ. αυτό Ελά, Αποστολή. Ελά. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Ναι. Πρώτον, ε, χρειάστηκε να πάω το γιο μου στο παιδόν για ένα αρθοπαιδικό ζήτημα. Και οι γιατροί εκεί το με βοήθησαν. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στου γιατρού τη Β. Αρθοπαιδικού τη παιδών που ασχολήθηκαν με το παιδί μου χωρί να ζητήσουν ανταλλάγματα. Όχι. Γιατροί. Χάλασαν οι γιατροί. Χάλασε, και και γιατροί. Και. Χάλασε. Χάλασε το σύστημα τελείω. Ούτε φακελάκι τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Όπω μου φα. Δεν θε να πα στο δημόσιο, συγχαίρεσαι τώρα. Ακριβώ. Δεν έχω λόγια να του ευχαριστήσω, του ευχαριστώ πάρα πολύ. Το παιδί είναι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 Πολιτών, αν έχουμε στην δημοκρατία ή όχι, Α, πρότισαν. έχουμε τα λιγότερα και τα πιο ήπια μέσα καταστολή στην Ευρώπη. Ναι, πρόσεξα. Δεν ρωτήσανε αν πρέπει να αυξηθούν οι ΜΕΣ. Δεν ρωτήσανε αν συμφωνώ ότι πρέπει να, αυξηθούν, να γίνουν προσλήψει στο ΕΣΥ. Δεν ρωτήσανε αν θα πρέπει να πάρουν περισσότερα μέσα μαζική μεταφορά. Δεν ρωτήσανε όλα τα ουσιαστικά ζητήματα. Ουσιαστικά για... για σένα. Ναι, για μένα και για την πραγματικότητα. Έτσι εσύ τα θεωρεί ουσιαστικά, η παράδα Τέλο πάντων, ήταν μια καθαρή δικοματική δημοσκόπηση. προκειμένου να βγάλουν μια, τε, μια εικόνα, μια οθόνη στα βραδινά δελτία και να λένε τόσοι συμφωνούν με τη δημοκρατία τόσοι συμφωνούν με το ΣΥΣ. Συγγνώμη Βρία Αγάπη μου, εσύ την πλήρωσες στη δημοσκόπηση. Ακριβώς αυτό. Όχι. Θες να βγάλουν αυτό που εσύ θες, άει παράτα μα κάθε Ακριβώς τώρα. Αυτό. Ακριβώς